εσύ στο νιάτο σας, επαναστατικό νιάτο είσαστε. Πάντα είμαι. Εξακολουθώ στα γεράματα να είμαι Επαναστατικό. Παναστατικό μέρα. Ωσ νιάτο είσαστε. Πάντα είμαι. Εξακολουθώ στα γεράματα να είμαι Επαναστατικό. Μπράβο. <κλήσεις> Ε, επαναστατικό νιάτο είναι η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί. Την όθησε σε αυτή την εξομολόγηση ο Γιώργο Παπαδάκη και επειδή μα άρεσε πρωί-πρωί που το είδαμε και επειδή είναι δείγμα και είναι, ανοίγει το δρόμο. Δείχνει δρόμο η Ντόρα Μπακογιάννη, είπαμε να το βάλουμε για να γίνετε όλοι επαναστατικά νιάτα. Σε όποια ηλικία και να είσαστε, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Μην επαναπάβεστε, μην κάθεστε. Συνεχίζουμε μπροστά ο αγώνα. Θα δικαιωθεί, προχωράμε, παίρνουμε παράδειγμα Με μπροστάρισα την Τώρα Μπακογιάννη Όπως δήλωσε που είναι επαναστατικό νιάτο Έκανε και μια επαναστατική δήλωση Το επαναστατικό νιάτο Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα Οι μειώσεις των τιμών Δυστυχώς με την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνουν hombre sincero. Λοιπόν, όμως γι' αυτό Α... δεν επιβάλλονται. Γι' αυτό επιβάλλονται, ακριβώς για να μειω... Και όταν μειώνεται η τιμή σε ένα προϊόν, χρειάζεται να την παρακολούθηση κιόλας. Καταποντισμός. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα η μειώσει των τιμών, δυστυχώς, με την ταχύτητα με την οποία ανεβαίνουν. Yeah. Η ταχύτητα με την οποία ανεβαίνουν οι τιμές Και επειδή ανεβαίνουμε ταχύτητα δεν είναι εύκολο η μείωση των τιμών Έτσι παραμένουμε στο, στην προτέρα κατάσταση Τον ανεβαίνουν σαν οι τιμές Αφού δεν μπορούμε να τις μειώσουμε Είναι άκρος επαναστατική αυτή η δήλωση Και ταιριάζει με το επαναστατικό νιάτο Την τώρα, Μπακογιάννη, όλα αυτά που λένε κυβερνητικοί Ξέρετε τι είναι και αποδεικνύεται και από την πραγματικότητα και από τα ράφια και από τι τιμέ, και από τα σούπερ και από τα ταμεία. Ανεβαίνουν σαν τρελέ τιμέ, άρα δεν είναι δυνατή η μείωση του. Να, μια ωραία επαναστατική δήλωση που πατάει στην πραγματικότητα, να το πούμε και στου κυρίου και τι κυρίε που ακολουθούν. Πανάκριβα, όχι άκριβα, πανάκριβα. Για όλα είναι πανάκριβα. Από το τερί και από το ψωμί, ακόμα το ψωμί έχει πάρει ένα ευρώ επάνω. Καταποντισμό. Δεν προλαβαίνουμε από λογαριασμού. Καταποντισμό. Είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο περίμενα να μας στείλει. Αυτός είναι ο Πυραιός Ο Μητροπολίτης Ο οποίος μας εξέπληξε όλους Καταποντισμός που λέει η κυρία Και κάθε συλλαβή τη λέει την εννοεί Της τρώνει με ωραία σταθερή φωνή Θα την ακούσουμε πολλές φορές σήμερα Θα κάνω και μια σύγκριση προς τις διαφημίσεις Εδώ είναι ο, ε, ο Σεβασμιότατος πειραιός, που μας λέει για τον ερωτισμό, ότι είναι Ήμεθα όπως λέει Και βεβαίως ε, άνθρωποι έξω από τα σούπερ μάρκετ που μιλάνε για αυτό που βίωσαν λίγο πριν μέσα στο σούπερ μάρκετ γιατί είναι μια εμπειρία πια το σούπερ μάρκετ εδώ και καιρό αλλά όσο περνάνε οι μέρες γίνεται ακόμη καλύτερη και μεγαλύτερη και εντονότερη αυτή η εμπειρία είχε ο, χρυσό, είχε ο αυτιάς καλεσμένο το χρυσοχοήδη χτες την Κυριακή και ε, ε, εκεί καταλάβαμε τι σημαίνει πρώτον σκληρή συνέντευξη δεύτερον πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τα θέματα ο κυριακός Μητσοτάκη και τρίτον θυμηθήκαμε και ξανά αγαπήσαμε το Χρυσοχοίδη Να ρωτήσω κάτι, αληθεύει ότι όταν σας κάλεσε ο πρωθυπουργό για να αναλάβετε το Υπουργείο σας είπε Μιχάλη άλλαξε τα όλα Κοιτάξτε, ναι έτσι είναι Έτσι ακριβώς, ε? Νο no με Εντάξτε, ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς, ε. Έτσι ακριβώς, ε. ε έτσι είναι, γιατί ε, ο Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη ναι. της πορείας της χώρας... καταποντισμός. Αποφάσισε, μετα... αφού ασχολήθηκε ο ίδιος για πάρα πολύ χρονικό διάστημα με το θέμα της αστυνομίας, της ασφάλειας, της τάξης... Ναι. Και βλέποντα ότι πολλά πράγματα στην κοινωνία αλλάζουν δυστικό προς το χειρότερο. Καταποντισμό. Δηλαδή έχουμε περισσότερη βία, έχουμε περισσότερη αταξία. Αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά απολογέ και προσώπων, αλλά και πολιτικών. Δηλαδή πριν με τον οικονόμου δεν είχαμε. Ηρεμία, είχαμε πάλι αταξία. Γιατί είχε αποφασίσει πριν κάνα εξάμεινο πάλι να βάλει τον οικό Πάλι υπήρχε η ίδια αταξία. Και φαντάζομαι μετά από σκέψη ο Πρωθυπουργό αποφάσισε να βάλει εκείνον. Στην αρχή είχε βάλει έναν άλλον Υπουργό, μετά έφυγε εκείνο ο Υπουργό, ο Μηταράκης, μετά έβαλε τον οικό Πάντα με σκέψη, περίσκεψη. Και επειδή ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ασχολείται με αυτά τα θέματα από πάνω και τελικά κατέληξε σε αυτό τον είχε βάλει άλλε 4 φορέ το ίδιο Υπουργείο για να γίνει πέμπτη φορά. και να έρθει ο αυτιά τώρα να κάνει αυτή την ερώτηση. Ταυτόχρονα και αυτήν την διαπίστωση. Ανέβηκε ο Κασελάκη πάνω στα τραχτέρ. Όχι μόνο στο τραχτέρ, το Στάγερ, αλλά αυτό άκουσε Στάλιν, ότι είναι η μάρκα. Το προσπερνάμε όλο αυτό, έγινε ένα ωραίο διάλογο εκεί, που να ξέρει και τι σημαίνει Στάγερ και ότι είναι μάρκα τραχτέρ. Στάλιν, ό,τι ξεκινάει από στά. στο μυαλό του Κασελάκη είναι Στα. Στάλιν το είπε έτσι, νόμιζε ότι τα τραχτέρ είναι μάρκα Σταλιν. Όμω εκεί. στο δρόμο της Ντόρας πήρε γραμμή από την ίδια την Ντόρα που είναι επαναστατικό Νιάτο και ο ίδιος απίφθηνε αγωνιστικό μήνυμα Η δικαιοσύνη μόνο με αγώνες θα μπορέσει να υπάρξει στο τέλους της ημέρας Ήμεθα υπέρ του υγιού σε ερωτισμού Ρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα <Κι> οσοί, βουενοϊ, كομο, Η δικαιοσύνη μόνο με αγώνες θα μπορέσει να υπάρξει στο τέλος της ημέρας Και εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δίπλα σας Δίπλα στους αγρότες, δίπλα στους κτηνοτρόφους Δε είμαστε δίπλα σας Με έφαγαν η κοργή ε, Δίπλα, δίπλα, δίπλα, να τη κοργή και βγαίνει ο Τσίπρας Και λέει τον έφαγαν η κοργή γιατί ακριβώς είναι δίπλα Δίπλα στους αγρότες, ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να έχουν οι αγρότες Ε, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που είναι μέρα νύχτα εκεί στα μπλόκα οπότε να είναι ο Στέφανος Κασελάκης μιλάει για τη δικαιοσύνη που κατακτάται μόνο με αγώνες ε, η εμπειρία μίλησε πάνω στο Στάλιν το τραχτέρ εκεί λοιπόν ε, μας θύμισε ο Κασελάκης τον μακαριστό Χριστόδουλο πολλές φορές συναντάω κόσμο όπου πάω ναι άδεια σε όλη τη χώρα που μου λένε Στέφανε, Στέφανε! Καταποντισμός! Ε, ε, ε, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ αλλά σε πάω, σε πάω πολύ και τους λέω Και εγώ σας πάω! Συγνώμης, λέω, όταν γεννηθήκατε είχατε νέα Δημοκρατία πάνω σας, φραγίδα. τι είσαι, Έλληνας δεν είσαι? Λέει ναι, λέω άρα μέσα στο παραβάν. απασίζεις ό,τι θες να έχεις δίκιο, θα ο ΣΥΡΙΖΑ Λέει μετά. <laughs> Γελάσαμε, βρε παιδιά. Αυτά του έλεγε πάνω εκεί. Πέρα από τη δικαιοσύνη και του αγώνε και όλα τα υπόλοιπα, του είπα αυτά τα χωρατά και πέρασαν τόσο όμορφα. Ότι είσαι Έλληνα και μέσα στο παραβάν αποφασίζει: Δεν έχει φραγίδα νεοδημοκράτη. Και εγώ σε πάω και εσύ με πα. Και του λένε: Στέφανε, σε πάμε. Πολύ σε αγαπάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία. Εκεί λοιπόν μίλησε μετά τα μπλόκα. Πήγε σε μια προσυνεδριακή διαδικασία. Γιατί έχουν και συνέδριο, μην το ξεχνάμε και είναι πολύ σημαντική διαδικασία όλο αυτό. Ε, ο Κασαλάκης μίλησε στους συντρόφου του. Και σας επιφυλάσσω και μια έκπληξη για το τέλος. <κλήσει> Δεν είναι κίντερ <kinder> έκπληξη. <κλήσει> Πέρα, περιμένετε για την έκπληξη. Πρέπει <κλήσει> να ανοίγεις το αυγό έτσι. Με χαμόγελο λοιπόν, ω χαρούμενοι αγωνιστές, σα καλώ να παρακολουθήσουμε τον σύντροφο Παύλο Πολάκη, ντυμένο χανούμισα, να χορεύει το χορό της κοιλιά. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Δεν τζακίζω το φρύβι μου! Σήκω χορέψε κουκλή μου, να σε δω να σε χαρώ Τσίφτεται λειτουρκιγόνι, να να Στέφανε, Στέφανε! να Είμαι τα υπέρ του υγιού ερωτησμού. Καβλα. Όπανι να είναι να είναι θα γίνει Πήραμε την ομιλία του αγρότη, βάλαμε και το σύνθημα και το φτιάξαμε όλο μαζί. Του δώσαμε ρήμα. Το τραχτέρ και το κίλελερ. Κάνουν μια πάρα πολύ ωραία ρήμα. Αυτό με το κίλελερ το έχει ανάγκη όλη η χώρα, όχι μόνο στι εθνικέ οδού και στον κάμπο. Παντού, σε κάθε πανεπιστήμιο αυτή την εποχή, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειά, ένα κίλελερ δεν θα ήταν άσχημο. Γιατί όπω φορτώνουν πράγμα, σε κάθε σούπερ μάρκετ, ένα κίλελερ είναι απαραίτητο. Και γενικώ στην καθημερινότητά μα και με στο μυαλό μα, ένα κυλελέρι είναι ότι πρέπει να τα τεινάξει όλα στον αέρα και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν. Του μυαλού, του σούπερ μάρκετ, του πανεπιστημίου, του φοιτητή, του αγρότη και όλων των που Είπαμε αγρότη. Ακούσαμε και το σύνθημα. Να ακούσουμε και ο πρωθυπουργό τη χώρα πώ είπε ότι αντιμετωπίζει το θέμα των αγροτών. Είμαι σίγουρο ότι με ρεαλισμό, με καλή διάθεση, με διάλογο. Θα το ξαναπώ, η κυβέρνηση αυτή είναι πάντα ανοιχτή στο διάλογο. Τα πράγματα θα είναι σύντομα καλύτερα για τους αγρότες και τους συνοτρόφους μας. καταποντισμός Αποτελούν άλλωστε την καρδιά της παράταξή μας και η λύση των προβλημάτων τους είναι και αυτή στην καρδιά των πρωτοδοτηδών της κυβέρνησης. Μετά τι ασπυρίνες τι οποίες μας έδωσε ο Πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν για τίποτα όλα αυτά. Τα προβλήματα είναι πολύ βαθιά. Τα πράγματα θα είναι σύντομα καλύτερα για του αγρότη στου συνοθρό μα και η γυναίκα μου δουλεύει και εγώ κάνω δεύτερη δουλειά από τον μπορώ. Και στη δική μου δουλειά πηγαίνω αλλού μερο για να επιζήσουμε. Τα πράγματα θα είναι σύντομα καλύτερα για του αγρότη στου συνοθρόφου μα. Από μικρό επιδιά ασχολούμε. Τώρα τελευταία κατάσταση έχει γεννηπό. Δεν γίνεται τίποτα. Πλέον δεν μένει και μια δρανία για την οικογένεια. Είναι η δουλειά των πατεράδων, τον παμπούνο μα και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Τα πράγματα πάνε από το δώσει χειρότερο. Τα θα είναι σύντομα καλύτερα για του αγρότη. Στου συνοτόλου μα. Όταν σου δίνει 4 ευρώ το στρέμα πετρέλαιο για, ενώ για να κληρίζει ένα 10 ευρώ το στρέμμα πετρέλα, με πα, δεν πα για δουλειά. Δεν υπάρχει μέλλον στη δειουργία αυτή τη στιγμή. Καταπονδισμό. Τι δεν μπορούν να βρουν τα υπόλοιπα 96 ευρώ. Τα θέλουν όλα στο χέρι. Έδωσε η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργό εδώ ακούσαμε επειδή ακριβώ είναι πρώτη προτεραιότητα, έδωσε 4 ευρώ για το στρέμα, για το πετρέλιο. Και θέλει 10 ευρώ. Εβρέ τα άλλα 96. Όλα τα θέσει στο πιάτο πια από την. να ακολουθηθεί ο δρόμος που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη που είναι επαναστατικό νιάτο που ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και δεν μπορούν να μειωθούν οι τιμές ή του κασελάκι που η δικαιοσύνη κατακτάται Με αγώνες, Θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά, δεν γίνονται και έχουν κάτσει όλοι και περιμένουν από ποιον, από το Θεό. Από το Θεό, είπαμε Θεό, να πάμε στο Μητροπολίτη Πάτρα. Χτε την Κυριακή ξεσάλουσαν Μητροπολίτες, είναι και Αβανταδόρικο το θέμα. Διάβασαν αυτή την επιστολή της Ιεράς Συνόδου, αλλά μετά είχαν και σόλο ο καθένα, η Στάρ δηλαδή. Δεν είναι. Περιορίστηκαν στο κείμενο το Αρχικό κάθε μεγάλο στάρ που ήταν η Βλαχοπούλου έκανε και αυτοσχεδιασμούς ο Χατζηχρήστος όλη ο, της κακομύρας σχεδόν είναι σχεδιασμός μόνος του γι' αυτό και έχει μείνει γι' αυτό ήταν και μεγάλη κομική και στάρ ε, κάποιοι λοιπόν Μητροπολίτες φύγαν από το κείμενο και είπαν τα δικά τους όπω ο Μητροπολίτη Πάτρας Δεν έχει ποτέ από την αρχαιότητα μέχρι τώρα εδώ στην πατρίδα μας νομοθετηθεί τέτοιο έκτρωμα Δεν μπορούν να κάνουν γάμο δύο άντρες μεταξύ τους ούτε παιδιά να κάνουν Ούτε δύο γυναίκες αυτά είναι παραφύσιν πράγματα είναι αφύσικα πράγματα Καταποντισμός Υπάρχει Έλληνας ο οποίος με συνείδηση είναι ευθύνης. Να θέλει να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο Θα πέσει φωτιά από τον ουρανό να μας κάψει Έλεγα και χθες Η οργή του Θεού Θα πέσει φωτιά από τον ουρανό να μας κάψει Δεν έβαις μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να ντύθεις αναλόγως Άντε λοιπόν βάλεις τα πολύ καλά σου και έλα Είμαι υπέρ του υγιού ερωτισμού. Είναι. Τι μου κάνει, αγάπη μου! Με δουλεύεις Μωρή. Δεν ξέρει τι σου κάνω. Ε, ο Σεραφείμ είναι αλλιώ. Το, το πήγε αλλιώ. Και στο κήρυγμα, στο κήρυγμα το πήγε έτσι χχήμα μετά έξω στι δηλώσει που έκανε έξω από το ναό γιατί υπήρχαν και μικρόφωνα. Ε, λογικό είναι έχει μετατοπιστεί η πρωινή ενημέρωση, ψυχολογικέ εκπομπέ και στου ναού αυτή την εποχή. Απολύτω λογικό. Ακούσαμε εδώ με την μετρημένο χριστιανικό λόγο αγάπη, μίλησε ο Μητροπολίτη Πατρών, που είπε θα μα κάψει ο Θεό, γιατί ο Θεό από πάνω είναι ένα τύπο, ένα όντο, ξέρω εγώ, κάτι, μια οντότητα, μια ανώτερη δύναμη, που εκδικείται. Και όταν βλέπει ότι δεν γίνεται αυτό που έχει πει από την αρχή, τι είχε πει από την αρχή, ότι τα αδέρφια μεταξύ τους κάναν αυτό που κάνανε στο Παράδεισο, γιατί δεν μπορούσε να βγει αλλιώς το πρόγραμμα, τέλος πάντων τα ξεπερνάμε όλα αυτά, δεν θα υπήρχαμε και εμείς σήμερα δηλαδή, προϊόντα αιμομιξίας είμαστε όλοι όπω ξέρουμε. Αυτό λοιπόν τους έχει ενοχλήσει, αυτά είπε ο πατρόν και βγαίνει και ο Σεραφείμ έξω μετά και το αναλύει. Εάν αγαπάμε ταerkzや, δεν τα παιδιά, δεν θα τα βαφτίσουμε. Γιατί? Για να του δώσουμε το ένα τη δυνατότητα καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν οι κυδεμόνε είναι αμαρτία, είναι κακό. Γιατί η Εκκλησία είναι θανάσιμη διαγωγή. Άρα τα παιδιά. Λοιπόν, να μην επαναλάβουν τα λάθη των κυδεμόνων και να μην αποβούν και αυτά ο μεθλόφιμο. Να ζήσουν το να. Είμαι θα υπέρ του υγιού ερωτισμού. Είμαι θα υπέρ του ερωτισμού που λέει ο Θεό αγάπη άνδρα και γυναίκα. Με complace θα υπέρ του ερωτισμού που λέει: Ο Θεό αγάπη άνδρα και γυναίκα. Α το λέει. Είμεθα υπέρ του υγιού ερωτισμού Κάνουν σεξ στις ποινωτές Ήμεθα υπέρ του ερωτισμού που λέει ο Θεός αγάπη άνδρας και γυναίκα Αυτό είναι όργιο, είναι πάνω από δύο Είναι ο άνδρας η γυναίκα, αλλά είναι και ο Θεό. Μπλέκεται εκεί, και αν ο Θεό έχει πολλέ οντότητε, μπορεί να είναι και παρτούζα να εξελιχθεί. Δεν το ξέρουμε. Πρέπει να διευκρινιστούν. Θέλω να πω: Υπάρχουν αναπάντητα θέματα. Λένε οι Μητροπολίτε, ορίζουν το πλαίσιο, το ακούνε και οι Πιστοί. Έξω από τι εκκλησίε ήταν και κάμερε και βγαίναν οι Πιστοί, ντοπαρισμένοι από τα κηρύγματα αγάπη πάντα των Μητροπολιτών, των Ιεραρχών, των Ιεραίων. Και με έκαναν και αυτοί δηλώσει στι κάμερε. Είμαι κάθετος ε, κατά του γάμου των ομοφιλοφίλων και θα θέλαμε όλοι, όλο το Πανελλήνιο, να συνδράμει στο να σταματήσουμε αυτό το αισχρό νομοσχέδιο που προσπαθεί η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να το περάσει στη Βουλή. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Τι κάνουν στο σπίτι τους, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά όχι να βγαίνουν έξω και να κάνουν... Σεξ τις πιλωτές. Το έχουν κάνει βούκινο στην τηλεόραση, για να υιοθετήσουν και παιδιά. Τι En su monte seco y Pardo. Tien leopardo,brigo. Que un filófio más axo no To más estima. O sus y pasamos cosas. En su monte seco y Pardo. Mi jali alaxeta, hola. Tate ne Etsin? Etcha que vos. Yoo tengo más que el leopardo. Por tengo un buen amigo. Σε επαναστατικό για το είσαστε. Πάντα είμαι. Κατα, εξακολουθώ στα γεράματα να είμαι επαναστατικό. Έτσι ακριβώς, ε. Κάνουμε και επανάληψη όλων αυτών που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Μαζί με τους συμπολίτε μας που είδαν την κάμερα και είπαν την άποψή τους γιατί τα ιερά και όσια της φυλής, της πατρίδας, κλονίζονται με το, γάμο των, με το νομοσχέδιο. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά γίνονται στις πιλωτές ή από πάνω στους ορόφους. Ή στα υπόγεια, αλλά δεν θέλουν τη θεσμοθέτηση, ταράζονται πάρα πολύ με όλα αυτά. Υπάρχει και η ζήλια που είναι κυρίαρχο συνέστημα σε τέτοιε καταστάσει. Λογικό, λογικότατο. Όταν εσεί λοιπόν, όλοι κάνετε σεξ στι πιλωτέ με τον normal τρόπο, όπω τον λέει ο Μητροπολίτη, επηρεάζει τον υγιή ερωτισμό, και τον ανθυγιεινό και τον στενή ερωτισμό, όταν εσεί κάνετε σεξ στι πιλωτέ ή στου ορόφου από πάνω, βράδυ συνήθω γίνεται. Δεν είναι σαν το χιόνι που έρχεται μεσημέρι Αλλά είναι σαν το... Ναι είναι βράδυ Όταν λοιπόν εσείς κάνετε όλα αυτά Υπάρχει κάποιος που προφανώς δεν κάνει αυτό Αλλά δεν κάνει και αυτό που κάνουμε συνήθως το βράδυ οι υπόλοιποι Να κοιμάται Ένας υπουργός προστασίας του πολίτη Κοιμάται καθόλου? Ξεκουράζεται καθόλου? Ε, είναι 24 ώρε το 24ωρο στην Τζήτα Τι ακριβώ συμβαίνει Τώρα μιλάμε πιο πολύ... Έτσι μπαίνομαι σιγά σιγά στα βαθιά νερά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι σα ξυπνήσανε μια μισή ώρα τη νύχτα, έτσι είναι, με το θέμα της βόμβας. Πέμπτη φορά στο Υπουργείο, ε. Πόσο αρισκημάται ο υπουργό Προστασία του Πολιτή. Συνήθως δεν κοιμάται. Πόσο αρισκημάται ο υπουργό Προστασία του Πολιτή. Συνήθως δεν κοιμάται. Α, έτσι, μπορεί να κοιμηθώ κι εγώ, μου σπαράζει στην καρδιά. <Γαντανα> Πόσε ώρε κοιμάται ο υπουργό Προστασία του Πολιτή, Συνήθω Υπουργός... δεν κοιμάται. Πε σε κοιμή, τα κοκόρια, Είναι γελία η ερώτηση έτσι για αλλιώ του. Αυτιά την έκανε και δύο φορέ. Είναι γελία και απάντηση του Χρυσοχοίδη. Συνήθω δεν κοιμάται. Δηλαδή, ο Χρυσοχοίδη για πέμπτη φορά που έχει πάει στο Υπουργείο, τώρα πόσο έχει ένα μήνα, δεν έχει κοιμηθεί. Γι' αυτό τον διώξαν τι άλλε τέσσερι φορέ. Επειδή ήταν άϊπνο και δεν άντεχε, κουραζόταν πάρα πολύ. Ότι δεν κοιμάται ο Υπουργό. Θέλει να δείξει εδώ το πόσο σοβαρή είναι η δουλειά που κάνει και απαντάει στη, στη γελία ερώτηση με μια γελία εξίσου απάντηση και συνεχίζεται. Και είναι ικανοποιημένοι και οι δύο και πάνε παραπέρα. Και είναι ωραίο που αυτιά όταν του κάνει την πρώτη φορά την ερώτηση, Αν κοιμάται, λέει να μπούμε στα βαθιά τώρα τη συνέντευξη. Αυτό είναι το βαθύ τη συνέντευξη. Το νόημα όλο και το στρίμωγμα. Αν κοιμάται ο Υπουργό. Ακούμε αυτή την κυρία με αφορμή την ακρίβεια. τη βρήκε η κάμερα, τη ρώτησε και λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη καταποντισμός το ύφο και το στυλ που το λέει είναι όλα τα λεφτά γιατί δεν λέει καταποντισμός δεν το λέει γρήγορα όπω το λέω εγώ κάθε συλλαβή την τονίζει δεν ξέρω τι δουλειά μπορεί να έκανε ακούγεται συνταξιούχο σε κάποια τέτοια ηλικία μάλλον μπορεί να την άδεικο να είναι και μικρότερη αλλά εμένα μου βγάζει κάτι σαν ε, πάνω από τα 60 Και νιώθω ότι μάλλον πρέπει να ήταν καθηγήτρια Γιατί λέει κάθε συλλαβή Την τονίζει Και τη χρωματίζει Και ε, την ολοκληρώνει Δεν μασάει τίποτα ε, Σαν να το λέει συλλαβιστά Με πολύ ωραίο χρώμα βεβαίως Μου θύμισε μια άλλη κυρία Που ε, τότε στις εκλογές του Πασόκ ε, Για τον Ανδρουλάκη Επίσης μίλαγε με τον ίδιο τρόπο Δεν είναι ίδιε Και ευτυχώ που δεν είναι ίδιε, Αλλά είναι όμοιες. Δεν προλαβαίνουμε από απολογαριασμούς. Καταποντισμός Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ Έχουμε δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία Καταποντισμός Η ιστορία είναι ο καταποντισμός Δεν είναι νοηματικά Έχουν τον ίδιο ακριβώ τρόπο Εκφορά λόγου Είναι πολύ ωραίο Με αρέσουν σε εμένα πάρα πολύ όλα αυτά Και αυτές οι κυρίες και οι κύριοι που μιλάνε σωστά ελληνικά Ανεξαρτήτως ηλικίας Και κυρίω μιλάνε και αργά-αργά και δεν αλλάζουν το στυλ του απέναντι στην κάμερα. Δεν, δεν νιώθουν μια ταραχή, δεν αλλάζει ο χαρακτήρα του. Θα πούνε αυτό που θα πούνε. Περιγράφει τώρα εδώ ένα μακελιό που συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ. Και βγαίνει με αυτό το ωραίο ύφο και το λέει καταποντισμό. Καθαρά, ωραία να το καταλάβει ο καθένα. Υπάρχει όμω από πάνω ένα υπουργό που φροντίζει για όλου μα. Όλοι οι υπουργοί φροντίζουν για όλου μα και ο πρωθυπουργό όπω έχει φανεί. Αλλά είναι ο υπουργό Οικονομικών, ο Κωστή ο οποίο. προσπαθεί να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, γιατί αυτά τα έσοδα, τα φορολογικά, θα ξαναγυρίσουν στους πολίτες αυτά τα παραμύθια που λένε, καταποντισμός. όμω Όμως ε, αφήνει κάτι απ' έξω ο κύριος Χατζιδάκης και έκανε και χαβαλέ με αυτό που αφήνει απ' έξω στο TikTok. Επεκτείνονται τα POS σχεδόν παντού, μόνο τα παγκάρια των εκκλησιών θα μείνουν απ' έξω. Με το πω τα, τα παγκάρια των εκκλησιών, να μην το πω. One. Καταποντισμός! Είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο περίμενα να μας συμβεί. <σχυρίζει> Στέφανε, Στέφανε! Καταποντισμός! <σχυρίζει> Πόσο ώρες κοιμάται ο υπουργό Προστασίας του πολίτη; Συνήθω δεν κοιμάται. <σχυρίζει> επαναστατικό για το είσαστε πάντα είμαι, κατα, εξακολουθώ στα γεράματα να είμαι επαναστατικό η δικαιοσύνη μόνο με αγώνες θα μπορέσει να υπάρξει στο τέλος της ημέρας daginiki laler imefa ipetu igiuserotismu daginiki laler kwabiya Θα γίνει κυλελερ. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2, 11, 10, 80, 880, Τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιον θα βρείτε εκεί. Πάρτε για να γίνετε ένα ωραίο κυλελερ. RadioPapakiParaPolitica.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα βλέπω εγώ τα μηνύματα τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site τη ελληνοφρενεία, του ομίλου. Εκεί μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου οπότε θέλετε. Και στο YouTube γίνεται το ίδιο, στο Ελληνοφρένια Official. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού, κολλάμε και τι πρώτε Ναι, αποστολή. Έλα. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Σε ένα χρυσοθήμιο. Καλησπέρα. Λοιπόν, αφού είσαστε πρώτοι και δεν μπορείτε να πάτε, πόσο και να πάτε υπερ-πρώτοι. Η καταπληκτική εκπομπή τη Ελληνοφρένεια που είναι η μόνη που λέει αλήθειε και κάποιου του τσούζει στι ακροαματικότητε είναι πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι δεν γίνεται. Θέλω να σα βγάλω για τοστ. Τι θέλει να μα βγάλει για τοστ. Ναι. Σε φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτε να τι πετάξει οικογένεια Δεν θέλω τώρα, μην μπαίνει σε έξοδο. και εσύ δεν είναι σωστό. Μα όχι το θέλω. Πόσα δικαιούμαστε. Κοίτα, τώρα να μην κάνουμε και ε, Γιατί μην, μην, μην κάνουμε δεν σπατώλες, γνώμη. εγώ στατός, είμαι άπλας. Α όλα, και όλα. Γνώμη. Εντάξει, άπλας, το Αλλά δεν έχω. Αλλά μου κάτι. Δεν θα έχω να πάω. τα απογευματινά, τα απογευματινά χειρουργία θα πληρώνονται από τον άνθρωπο που Του πρωί. Πολύ απλά. Λέτε, από ένα τόσο καθένας μια χαρά. Είναι. Από ένα τόσο τι είναι αυτές οι γητιέ μωροί. Όχι, οι είπαμε. Όχι. όχι, από μένα είναι όχι. Να μας αναχωρήσω. Δεν πειράζει. Κράτα τα στην άκρη, θα χρειαστούν. Αυτό που είπε, Να πα για ένα απογευματινό. Εντάξει. εντάξει. Ε, ο, πρώτη, να και το όλο το από μέσα. Είμαστε μα, μαζί, δεν πιστεύω να είστε τίποτα τέτοιε. Όχι, είμαστε Γιατί για κάτι δεν η εκκλησία. δεν Εντάξει. Μπορώ πέστε εγώ να είμαι πέστε μέλος πέστε. της εκκλησίας και να είμαι ομοφιλόφιλος Ναι, όχι Ναι, αλλά υπάρχει εάν, ομοφιλοφιλία εάν είστε, στην εκκλησία, δεν, είστε, δεν υπάρχει Ακούστε, Όχι, δεν υπάρχει <Ρι> Απροστά Τι κάνει. Καλά εσύ. Καλά, όλα καλά. Μπράβο ρε φιλεγτό χάγον, χάρηκα. Α, αυτό έχει άνγω, έ. Θα σου πω, να σου πω και εγώ λοιπόν, τη μαλακία μου σήμερα. Πέ την ώρα γιατί έχουμε έλλειψη μαλακία και κάποιο να την πει επιτέλου. Να την πω κι εγώ, μια και σε πήρα τη Λέφια σε βρήκα. Σάκω χθε που μιλήσουμε με το Θύμιο σχετικά με τα μπλόκα των αγρωτών. Και θυμήθηκε στι ειδήσει που έδειχα τον αυτόν τον έγιριο δημοσιογράφο τον Μπεντέρι που ρωτούσε τη δημοσιογράφου που έκανε ρεπορτάζει τι χρώμα έχουν αυτοί που υποκινούν τα κόλπα και αυτά. Και έμεινε έκπληκτο όταν το είπαν ότι. Όχι έκπληκτο, μάλλον κατσούφιασε μόλι τίποτα είπε ότι τα τραχτέα τα εταιρείε. Και επειδή κι εγώ ασχολούμαι με τον αγροτικό τομέα και επειδή έχουν ανεβεί τα κόστη 60% στην κτηνοτροφία και οτροφία που ασχολούμαι εγώ, θα μπορούσαμε να του πούμε από τον αέρα να πάει να αγαμισθεί. Δεν θα ήθελα, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, ε. Όχι. Εντάξει, τι να του πούμε. Να δώσει μια ευχή άλλη. Τι ευχή σε αυτού του ανθρώπου, τι μπορεί να πει για αυτό. Και τώρα το να πάει να, να, πάνε πάνε. να γαμηθεί, αυτό έχει και χαρά μέσα, όχι, κάτι άλλο. Όχι. Δεν... Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή που μα κορυδεύουν μπροστά στα μούτρα μας Έχουν ανεβεί τα κοστολόγια στο Θεό και αυτοί λένε ποιο υποκινείται, τι χρώματα έχουν αυτοί που είναι από πίσω. Και εν τω μεταξύ είναι όλο ο κόσμο, έτσι. Είναι όλο ο κόσμο. Δεν υπάρχουν τι χρώματα με την τζίμα εκεί που ήταν μαζί. Τι χρώματα και αυτοί έλεγε. Και βγαίνει και ο Αβγενάκη, βγαίνει και έχουμε και υπουργάρα. Να πούμε, έχουμε και υπουργό, πολύ καλό. Οι των κινητοποιήσεων στην πλειονότητά του έχουν κομματική απόχρωση. Εσύ που σε αγρότη με τι ασχολεί ακριβώ. με πτεινοτρόφο. Πτεινό, με πουλιά δηλαδή. Με πουλιά, ναι, ναι, ναι. Πουλολάγνο που λέμε. Πουλολάγνο, ναι, μπράβο, μου αρέσουν τα πουλιά. Τι πουλιά έχεις. πουλιά μεγάλα. Μεγάλα πουλιά, μεγάλα πουλιά, μεγάλα. Α, oh, τριχωτά. Εννοώ με πούπουλα. <laughs> <Πουλιά>. Με πούπουλα. <laughs> Πετάνε ψηλά, σαν να λέμε. Πετάνε πολύ ψηλά. Και τι έχω έχουν... κάνει, Όταν έχουν καλή διάθεση. Τσιού, τιου τιου τιου, τιου! τιου! τιου! Ναι, ναι. Και πτήσα έλεγα τώρα με Μαλακίες τώρα δεν είχε νόημα, γι' αυτό το πήγα λίγο αλλού Λέγαμε για βγενάκι και είχες αρχίσει στις μαλακίες τώρα Άρχισα τις μαλακίες μου και εγώ εντάξει Μα όταν ακούτε ήρθε ονόματα Παναστατικό για να το είσαστε. Πάντα είμαι. Εξακολουθώ στα γεράματα να είμαι επαναστατικό. Το ακούμε συνεχώ για να πάρετε γραμμή, να πάρετε να αντιλήσετε παράδειγμα, να έχετε ένα πρότυπο και κυρίω στα νέα παιδιά γιατί έτσι λειτουργεί η κοινωνία. Θέλει πρότυπα. Πρότυπα αγωνιστικότητα. Ναι, κάποτε για εμά λίγο του μεγαλύτερου ήταν ο και Βάρα. Τώρα έχει αντικατασταθεί όλο αυτό. Φανταστείτε το ίδιο την ώρα με το Αστέρι. να μπερέ. Είναι επαναστατικό νιάτο. Δεν ηρεμεί ποτέ. Αυτό σημαίνει επαναστατικό Παναστατικονιάτικη. Μπορεί να είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, όμω λέει και απόψει πάντα έτσι καινοτόμε. Είναι η επανάσταση ίδια. Ό,τι πιο επαναστατικό υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το Ροπακογιάννη. Για να τελειώνουμε. Επίση, επαναστατικέ δηλώσει κάνει ο Μιχάλη Χρυσοχόηδη, ο οποίο βγήκε στο Γιώργο Αυτιά, Είπε ότι δεν κοιμάται, έχει να κοιμηθεί ένα μήνα. Παρ' αυτά, όμω, είναι πολύ αποδοτικό και πολύ αποτελεσματικό το συγκεκριμένο Υπουργείο. Μα ζήτησε. σε όλους εμάς και κάτι ακόμα να κάνουμε σε σχέση με την ελληνική αστυνομία Επιτρέψτε μου στην εκπομπή σας Βεβαίως ε, Την Ελλάδα την αγαπάμε όλοι ναι. Η Ελλάδα έχει, η πατρίδα μας έχει πολλά καλά, έχει και με αλλά την αγαπάμε όλοι Τους φίλους μας τους αγαπάμε όλους με τα ελαττώματά τους Πρέπει να στηρίξουμε την αστυνομία Να την αγαπήσουμε, να τη στηρίξουμε και να την βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε μαζί τη, έτσι ώστε και αυτή να γίνει καλύτερη, να αντιλαμβάνεται καλύτερα τη σχέση τη με τον πολίτη και να σταθούμε αλληλέγγυοι γιατί υπάρχουν οι πιο πολλοί αστυνομικοί, όχι όλοι, υπάρχει μια μειοψηφία, αλλά η οποία δεν είναι έτσι, αλλά η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των αστυνομικών εργάζεται με λίγα χρήματα καθημερινά στην υπηρεσία των Ελλήνων. Πρέπει να στηρίξουμε την αστυνομία, να την αγαπήσουμε. Να την αγαπήσουμε. να στηρίξουμε την αστυνομία, να την αγαπήσουμε. Μην τη παράζεις ρε! Α, πείς τα τι! Ποριμιά! Πολλού! Πονώ! Πονώ ρε φίλε! Όχι! Πονώ! Πονώ σου λέω! Yes. το λεπώ ε! Πρέπει να στηρίξουμε την αστυνομία, να την αγαπήσουμε. Η να την αραπίσουμε να την αραπίσουμε Π Η Γι' αυτό λέει ο Χρυσή να αγαπήσουμε την αστυνομία και να την βοηθήσουμε, γιατί αυτό χρειάζεται η αστυνομία. Επειδή δεν την έχουμε αγαπήσει πολύ, για διάφορου λόγου, δεν έχει βελτιωθεί. Και κάνει αυτά, ένα μικρό δείγμα πήραμε, εδώ ακούσαμε ηχητικό, αν την αγαπήσουμε όλοι, θα αλλάξει και η αστυνομία. Αγάπη θέλει. Επειδή την έχουμε παραπεταμένη, λειτουργούν έτσι οι αστυνομικοί. Στα καλά, καθόλου πάλι κλωτσάνε, κάνουν αυτά που κάνουν. Άπειρα βίντεο, υπάρχουν. Όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως στις θητείες του άγρυπνου χρυσοχοίδη και του άϋπνου, και θέλει αγάπη. Οπότε το υιοθετούμε όλο αυτό, πονάει λίγο η αγάπη, αλλά ελπίζω θα το δοκιμάσουμε σαν Έλληνες πολίτες για να βελτιώσουμε την αστυνομία. Δεν θέλει μέτρα, δεν θέλει εκπαίδευση, δεν θέλει άλλη πολιτική βούληση, δεν θέλει κάμερες, δεν θέλει όλα αυτά, θέλει αγάπη. Για να μην ε, τουλουμιάζουν τον κόσμο στο Ξύλο. Είναι και Χριστοφιλοπούλου, Μέρα παραμέρα μέρα βγαίνει Χρυστοφυλοπούλου να μα πει πόσο καλό είναι ο Μητσοτάκη. Χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση στη χώρα η οποία να μπορεί να πάει επί ουσία. Να κρίνει και να προτείνει. Ε, αυτό δεν το είδα. Και αποτραβήχτηκα ήρεμα και αξιολογώ το τι κάνει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και ο κυρίακο Μητσοτάκη ω πρωθυπουργό. Και βλέπω. Κατά Και με τα ρυθμιστική ορμή, με τα προβλήματα, με τα λάθη. Αλλά προσέξτε και με την αυτοκριτική. Πείτε μου εσείς έναν πρωθυπουργό τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα που έκανε τόσο ευθαρσός αυτοκριτική. Αυτό που μόνο του για μένα και αν θέλετε και με την τεχνοκρατική μου ιδιότητα, την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα, είναι πολύτιμο και είναι πολύτιμο γιατί, γιατί δείχνει ότι κινούμαστε ως πολιτικό σύστημα προς μια άλλη κατεύθυνση. Εντάξει, την πήρε στη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζονται όλα αυτά, υπερβολικά είναι. Ε, ε, παραπέζει το, το ρόλο του πόσο καλός είναι ο Πρωθυπουργός και αν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός 40 χρόνια τώρα που να έχει κάνει τέτοια αυτοκριτική που την είδε την αυτοκριτική κάνουμε ζάμπι εμείς εδώ παρακολουθούμε όλα τα κανάλια και κάθε μέρα θα πέσουμε σε μια Χριστοφιλοπούλου έχουμε τις ακρίβειες, τους αγρότους, τους φοιτητέ. <τυπημένο> όλα αυτά τους Μητροπολίτε με το γάμο των ΓΕ και ξαφνικά πετάει και μια Μιάξη στο να μας λέει τι ωραία που είναι που είχε ανακαρύψει ότι ο Μητσοτάκης νότι καλύτερο τη έχει προκύψει και τον είχε γνωρίσει και από το Υπουργείο και είναι πολύ αντικειμενική στην κρίση της και είδε ότι όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι και πήγε στο χρήσιμο <τυπημένο> στον πιο, στο πιο καλό που είναι ο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά είναι όλα αυτά. Καλά είναι. Μια ωραία πινελιά είναι η Χριστό Φιλοκούλου. Μια ευχάριστη πινελιά. Μην ξεχάσετε να την ψηφίσετε. Όλοι οι συνοδημοκράτες σας έβριζε μέχρι πριν κανένα δίχρονο. Τώρα σας ζητάει να την ψηφίσετε και είμαι σίγουρο να την ψηφίσετε ενώ σας έβριζε. Το έχετε κάνει και άλλες φορές με πάρα πολλού, όπως το έχουν κάνει και οι άλλοι με διάφορα ε, παρτάλια που τριγυρίζουν από εδώ και από εκεί. Λάος τώρα μέρο Κύριε Μπαρμπαγιάννη, έχω φοβερά παράπονα από το κόμμα του κ. Καλαμούκη. Είσαι ο κύριο Προφίλιο Βυσντέκη. Θα συστήνεστε. Εσεί Διαβάζω από εκεκριμένα... το ζωστάσιο ζωστά τώρα τη φτώχεια στην οργή. Κάνουμε αγώνα για να το πει. Και λέει σπόρτινγκ. Εγώ βαστάζω τα πόδια μου να πάω και στο σεφ και στην Ήκαια. Είμαι στο Ρόγιο Ελευθέρειο. Θα σηκωθώ με τον καλαπέκι και θα πάω στο σπόρτινγκ. Θα το κάνουν κάποιο μακριά για του ανθρώπου που δεν του βαστάζουν τα πόδια του. Και όχι για του μαλάκι και του προφίλιοι βυσντέκιδε. <Κι> Έλα, πω τώρα. Κι εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση προ τον κύριο Άδωνη. Απαπά, πα, πα, πα, κουβέντα που ανήγει τώρα. Ρο, όχι, όχι ένα έχει. Εγώ είναι μελικέ Εγώ έφω με τον κύριο Άδωνη να πάει για εγχείρηση του κουλικοποιητή και να του βγάλει το προστάτη και υπάρχει. και να τα δώσει να τα φάει. Αυτά. Καλλιγοράμαστε! Αυτό είναι ερώτηση, για ερώτηση δεν ξεκινήσαμε. Ε, ερώτηση μαζί με απάντηση. Ε, είναι αυτό τώρα. Τέν θα δούμε, χρησιμοποιεί τον αναμών τη θεσί που κάνει μπακτόρ. Τι είναι αυτά να τα δώσουν τα φάει τώρα. Τι είναι αυτά. Εγώ, εγώ τοπλήσω. μου τους δω όλους κρεμασμένους εξαπτυβολή. Γίνεται? Εξαρτάτε, τι θα ψάχουν. Άμα βρέχει τίποτα 50 ευρώ 100 ευρώ, όλοι θα κρεμαστούν. Μην αγχώνεσαι. Ε, καλησπέρα. Θέλω να κάνω μια πρόταση στην εκπομπή σας. Μας παίρνετε από την Κύπρο. Ε, από την Ονάδα. Κύπριος σήμερα Είστε με... Κύπριος αδερφώνς. Ο γνωστός. Ο, ο Κύπριος. Ο γνωστό αδερφός του Αδελφού. αδερφού. Παρακαλώ θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon Τι συμμετοχή θέλετε πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα όπου θέλετε Τι μας νοιάζει μας να δηλώσετε Είμαι αθλητής ε, από την Κύπρο Σόπαν Θα ήθελα, παρακαλώ, να στην Εκκλησία μου την Να μην μπερδεύεστε με τα εκκλησιαστικά τα θέματα. Τα δικά μα εδώ στην Ελλάδα. να τον Να κοιτάξετε τι δικέ σα δουλειέ και να αφήσετε τον ήσυχον να κάνει το έργο του. Είναι την ευρώ και Να μην Να με τα δικά με. Άλλε χιονοθύελε. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι. Συνήθω πέφτει βράδυ. Πρέπει ο άνθρωπο να γίνει άγιο. Άγιο, αγαπητέ, άγιον. Πείτε μου να συζητούμε. Άγιο, παρακαλώ, προτείνετε το κι εσεί. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν κάθε καλό. Νέφχομαι καλή να με 50 χρόνια να χαρείτε. Καταποντισμό. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Κάτσε να πω εναντίον τον γκέι. Λέμε όχι, αυτό δεν είναι. Εμεί λέμε ναι. Ε... Θέλουμε ο κόσμο να τον παίρνει και να τον δίνει όπου θέλει. Ε, ε, ε, ε κομπλόκο. Έπαθα με τσότσο πάλι. Έρορ, 404. Ε, τη γυναίκα, δεν... Θα γαμιόμαστε όπω θέλουμε. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. να αδάμ και την έβγα. Στην πουχά μου ανέβα. Ε, προ... Τρίτο φύλλο, κατάλαβες, δεν έπλασε... Κάποιοι γαμιόντουσαν και με το φίδι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γενιόνται δεν γεννιόνται... Γαμιόνται, δεν γεννιόνται, γαμιόνται... Μετά ο σατανάς... Άσε μας να γαμιληθούμε και με το σατανά να μη σε νοιάζει. με... Κατανάς... Θα γαμιληθούμε με όποιον θέλουμε. Όχι... Να κάνεις κουμάντος το δικό σου... Ο, ο καθένας είναι... να ασχολείται με το βρακί του και να αφήσει το δικό μας το βρακί και το μουνί ελεύθερο να τα υιοθετούν είναι του σατανά του διαβόλου στην κόραση θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε όλα στις ακαίγες. Στην κόραση, στην Όσο δε... και Όσο είμαστε, θα γαμιόμαστε κιόλα να ξέρει. Η ομοφιλοφιλία είναι θεομήθητη. Ο Θεό δεν μίστηκε. Δεν την έχει δοκιμάσει γι' αυτό. Την ομοφιλοφιλία, όχι τον άνθρωπο τον αγαπάει. Α, εντάξει, αυτό να καταλήξω σε κάτι καλό. Έλα, για. Είναι συγκλονιστικό το πώ σβήνει η Λουκά και το πώ ανάβει βέβαια στο fade in, το fade out, πάντα μαλακά. Εδώ έσβησε πολύ ωραία. Τα βρήκαν του γιατί είχε μια ένταση ο διάλογο. Το καταλαβαίνουμε όλοι ε, στο, ε, Η σφαγή και η γενοκτονία Στην Παλαιστίνη συνεχίζεται Όπως παρακολουθούμε Μπορεί να παίζει τελευταίο το θέμα Στα Δελτία Ειδήσων Αν παίζει που δεν παίζει και καθόλου Αλλά στα social media υπάρχει Συνεχίζονται οι εικόνες Επελάβνει το Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη Κυρίως στην Γάζα ε, Και σε άθλιες συνθήκες Τραγικές συνθήκες πρωτόγνωρε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παρακολουθούμε live Να εξοντώνεται ένα λαό. Στο Δημαρχείο τη Ελληνική, είχαν κρεμάσει οι εργαζόμενοι από το Νοέμβριο, όταν ξεκίνησαν οι μάχε, ένα πανό, πολύ μεγάλο, με την Παλαιστινιακή σημαία. Σε πολλού Δήμου υπήρχαν σημαίε, πανό. Ε, ο καινούριο δήμαρχος που βγήκε τώρα, προχτές το κατέβασε. Ήθελε να είναι καθαρό το Δημαρχείο, έστειλε τα συνεργεία του Δήμου, κατέβασαν το πανό που ήταν για την ειρήνη στην περιοχή, για την αλληλεγγύη προ τον λαό που σφάζεται, Και για τι φρικαλαιότητε που κάνει το Ισραήλ. Δεν έλεγε κάτι το Ισραήλ το Πανό, είχε μόνο την Παλαιστινιακή σημαία και ένα σύνθημα αλληλεγγύη και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, είχαμε κάνει και εκδήλωση μαζί με το σωματίο και εμεί Πλατεία Τέχνη εκεί με ο Πολιστικό Φορέα στην Λιούπολη. Το είχαμε ε, τρέξει λίγο το θέμα και προσπαθήσαμε στη γειτονιά μα να το κρατήσουμε ψηλά όσοι νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε αλληλεγγύη, στο και με αυτόν τον τρόπο, με καλλιτεχνικά δρώμενα με ένα δέντρο που είχαμε στολίσει, να το έχουμε ψηλά. Ήρθε λοιπόν ο νέο Δήμαρχο. Νεοκλεγή και νέο παιδί, και κατέβασε το πανό αυτό. Ε, αυτό εξόργησε τους, το σωματείο εργαζομένων που το είχαν ανεβάσει και από φόρου τη Ιλιούπολη. Βγήκαν και ανακοινώσει. Και τώρα, αυτή την ώρα, δεν έχω ενημέρωση, αλλά ξέρω από τι 11.30 και μετά, γίνεται συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο να ανεβάσουν το ίδιο, κάποια άλλα πανό. Και κάνει εντύπωση στην λογική ενό νέου ανθρώπου, και ενό Δημάρχου. Καταλαβαίνω τις δεσμεύσει και όλα τα υπόλοιπα. Τι μπορεί να θεωρεί ρήπανση για το κτίριο του Δημαρχείου. Τι μπορεί να θεωρείται κάτι που πρέπει να απομακρυνθεί για να φαίνεται το τείχος και τα τζάμνια του Δημαρχείου. Ότι το πανό σε ένδειξη αλληλεγγύη ένα λαό που σφάζεται μπορεί να αντιδράσει, γιατί αυτό γίνεται και είναι μια σύγχρονη γενοκτονία πρωτοφανών διαστάσεων. Αυτό να ενοχλεί και να πρέπει να κατέβει για να είναι ένα δημαρχείο που θα φαίνεται και στους διερχόμενους υπουργούς ότι είναι καθαρό, άρα δώστε μας τα λεφτά, ότι δεν ρυπαίνεται και είναι η τύχη ωραίοι, χωρίς να λένε απολύτως τίποτα. Προφανώς και το πανό να κατέβει και αν δεν πει κάποιο άλλο, αυτό που γίνεται υπάρχει και στην τόπια κοινωνία, ως αγανάκτηση, ως οργή, δεν υποστέλλεται καμία σημαία, αυτά τα πανό και αυτές οι δεν κατεβαίνουν εντολέ. Γιατί υπάρχουν στι καρδιέ των ανθρώπων και στα μυαλά των ανθρώπων και δεν πρόκειται κανένα να κάνει κάτι διαφορετικό, να σκεφτεί διαφορετικά, επειδή όποιοι δήμαρχο ή νομάρχη ή οποιοδήποτε δίνει τέτοιε εντολέ. Έχουμε δηλαδή ξεκινήσει πολύ ωραία και στην Ηλίουπολη. Αυτό ήθελα να πω. Σε λαό θα, θα πάμε. Σιγά σιγά είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο. Μπορούμε όμω να βάλουμε τον κασελάκι με τον Στάλιν και τον Στάγερ που τα μπερδεύει πάνω εκεί, γιατί δεν ήξερε πια ακριβώ είναι η Μάρκα, αλλά πάλι καλά ήξερε ποιο είναι ο Στάλιν. Στάγερ. Θα κάπομαι γιατί δεν έχουμε... <laughs> <laughs> ναι ναι ναι. Δεν έχουμε λεφτά. Είναι κλασικά ρε να ρε. Είναι Στάγερ. Είναι Στάγερ. Όχι Στάγερ. Στάγερ. Ό,τι θυμάται χαίρεται. Άκουσε Στάγερ λοιπόν, αντί για Στάγερ. Πάλι καλά. Θετικό το λες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται στις γειτονιές της Αθήνας και τις αντιλήψεις γενικώς που υπάρχουν νέων ανθρώπων, ανθρώπων, κατά άλλα. και τι καταστάσεις που δημιουργούν και δημιουργούνται. Ε, έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, θα μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά στο ακριβώς της θα είναι ο Γιώργος Πιέρος με το μαγκαζίνο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, ρε. Πάσε, ρε. Με αυτό που έχει γίνει με τον παπά, τον Αντώνιο και τον Πολυχρονόπουλο, τρέμω. Θα πιάσουν και μένα, ρε. Μιλή. Είσαι και εσύ αλληλέγγυο. Ρε, φίλε, ναι, να σου πω τι έγινε. μια φορά έκανα δωρεάν πρόγραμμα σε πεδάκια έτσι στο Δήμο Νέα Ιωνία και δίναμε και κάτι γλυκά τότε όταν είχαμε σε ριζέο Δήμο και ήμουνα και εγώ σε αυτό. Α, και η Ελίζα Μπεθελέτσι τέτοια έκανε. Ναι, όχι, δεν δε σου λέω εγώ γι' αυτό. Εγώ σου λέω για τον Πολυχρονόπουλο και για τον Τέγιο. Α, ναι, συγγνώμη, να είναι ένα διαφορετικό που θα έλεγαμε. Λοιπόν, κάτι τώρα. Τι μου είπε ο αντιδήμαρχο μου Εξαγοράστηκα. Και το πιο χίλιο που αυτό που αποσόλου μου και αντρέπα να σα το πω, ήταν επειδή υπάρχουν και αυτοί οι πολύ καλοί πλούσιοι δεξί, οι γενεόδωροι που θέλουν να βοηθήσουν μια δομή και μου δώσαν πάρα πολλά ρούχα να μεταφέρω και με πληρώνω, εγώ δεν πήρα λεφτά, βέβαια γιατί ήταν για τέτοιο σκοπό. Και μου είπε ο άνθρωπο μου λέει, κοίταξε μου λέει: Επειδή άνθρωποι τώρα να πάρουν καλά ουρά, δεν έχει συμμετέχει μα και να πάρουν πολλά και ζεστά, πάρε όποιο ρούχο σου αρέσει εσένα και αντάλαξε το με σου. Κατάλαβε έκανα από. Δεν μου κοίταξε να εντάξει όλα αυτά, αλλά αν δεν σε πιάσει σωστό. Ένα Λιάκα, μια Τατιάνα, ένα Ευαγγελάτου. Δεν έχει αξία ό,τι μου λε. Ναι, πρέπει να πάω στον Λιάκα και να πούνε Να το εγκληματία. Έκανε ότι νοιάζεται. Τέλο πάντων, στείλε δυο δικού σου ανώνυμου με κουκούλα κάτι να κάνουν μια καταγγελία. Τύπου που βγάλαν από την κοιλιά του. Να αποκτήσει ναι, μια αξία όλο αυτό. Δεν έχει νόημα αλλιώ. Όπω λοιπόν, λοιπόν, εντάξει, και τώρα και Σαβαράτο το πούμε, είναι τροεράστια ξεφτυλά. Ό,τι και να έκανε. Εγώ ξέρω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή στην τελική, αν τυχόν του δώσανε δέκα. Έδωσε πίσω τα 8 και κράτησε και δύο, χίλιε φορέ καλύτερο από το κράτο είναι που δεν κάνουν τίποτα και το ίδιο ισχύει και για το Καλά. Το... Αυτό βέβαια σύμφωνα με τι συγκασίε και τι ανόνουμε καταγγελίε των δατιάων και των λιάγκων. Ναι, ναι, ναι. Που α, α, α, Έτσι. Ενώ γιατί συζητάμε στο το πλαίσιο που θέλει σαν αυτή. Μπράβο, ναι, ναι. γιατί Δεν ξέρουμε κανεί. Όπω και για τον Πάντεραν. Δηλαδή, αυτοί... αν συζητάμε πάνω σε μια σκουπηδιά, για σκουπήρια θα συζητάμε. Ακριβώς. Θέλω να πω. Οπότε αν το πλαίσιο είναι αυτό, μόνο δρομο είναι η κούβέντα για τα σκουπιά. Ακριβώ, έχει από όλο δίκιο, ότι ακόμα και σε αυτό. Το πλαίσιο που θέτουν τα σκουπίδια, αυτό έχει προσφέρει περισσότερο από το κράτο. Άλλαξε η αυτή που λέει: Με κλανιέ δεν βάφονται αυγά. Θε πώ έγινε. Με τι, με απογευματινά ραντεβού δεν βάφονται αυγά. Αντί να σα πω, είτε πηγαίνετε σε μια ιδιωτική κλινική και πλώστε πολύ περισσότερα, ή αντί να σα πω, δώστε φακελάκι που δεν πρέπει, ή αντί να σα πω, μην δώστε φακελάκι, αν δείτε κάποιου άλλου που προ στη σειρά, σα δίνω μια νόμιμη διέξοδο το απόγευμα και δεν μπορεί να, να κάνει την επέμβασή σου γρηγορότερα πληρώντα τη συμμετοχή σου. Τι λέει. Μα Ο ο όχι, όχι. Μιτσοτάκι βάφεται μεγάλο αυτοκίνητο ακριλικό διπλή σχολά. Με κλανιά. Ρίχνει μια κλανιά ο Μιτσοτάκι και το βάφει. Ακριλικό διπλή με βερνίκι και φούρνο. Μες. Ρε φίλε, του συνταξιούχου δεν του έδωσε τίποτα. Τελεύθερου επαγγελματίε του γάμισε με τη φορολογία. Η ακρίβεια, δηλαδή, ρε φίλε, πραγματικά. πλάνει και βάφει φορτηγό. Τι αυτοκίνητο. Φορτηγό τριαξονικό βάφι. Άλλαξε ρε φίλε όλε τι παροιμίε από το. είσαι μάγκια. σε μάγκας, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Ο Μαρκόνι Αποστόλη, καλημέρα. Σήμερα θα μιλέτε Στριχόπουλο. Στριχόπουλο από το. Μην με γάμα τώρα, παιδάκι μου. Δεν έχω καταλάβει τόσο καιρό ότι συζητάμε. Τώρα θα μου αλλάζει και τα ονόματα. Το YouTuber. Τι ωραίο, Στριχόπουλο από Μαρκόνι. Τι και Σκιουτσούμπερ. Μήπω είσαι μάνα, ο γκλάμουρνε, σαν... Ωμαϊγκάντ. Oh έχω και εγώ YouTube. Είναι Πολ Σαντορίν. Πόρν Σαντορίν. αυτό να πω? Όχι, όχι, το Facebook Κατευθείαν. δεν έχει έχει Με σαντορίνη πόρ σαντορί. Είχε γυμνέσει σαν σαντορίνη, Τι είναι το το... αυτό έχει το δεστριφ για ανέβασε. Είναι στριγ όνο να... στη σαντορίνη με στρί. Θα μπω να δω μπαίνω, μπαίνω και με βερμούδε. Θα μπω, θα, θα, θα, θα πω να δω τι όλε αυτέ τι σαντοριέ. Καταμώνει. Έγινε. Γεια.